Γνωρίζω την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Είναι ένα από τα κράτη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Βρέχεται γύρω-γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα εκτός από τα βόρεια σύνορά τη. Βόρεια συνορεύει με την Αλβανία, τα κράτη της πρώην Ιουκοσλαβία και τη Βουλγαρία. Βορειοανατολικά συνορεύει με την Τουρκία. Περιβάλλεται από μικρότερες θάλασσες, Ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγο και Δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη σε εννέα διαμερίσματα. Αυτά είναι Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, νησιά Αιγαίου, νησιά Ιωνίου, Κρήτη. Είναι χώρα ορεινή, έχει πολλά και άγρια βουνά. Το ψηλότερο βουνό είναι ο Όλυμπος με ύψος 2917 μέτρα. Η κορυφή του είναι σχεδόν όλες τις μέρες του χρόνου σκεπασμένη με χιόνια και κρυμμένη στα σύννεφα. Στα αρχαία χρόνια οι Έλληνες πίστευαν ότι εκεί πάνω ήταν η κατοικία των θεών. Οι πεδιάδε της είναι μικρές, αλλά και οι ποταμοί που τη διασχίζουν δεν είναι μεγάλοι. Οι ακτές της σχηματίζουν αμέτρητους κόλπους, χερσονήσους και ακροτήρια. Η Ελλάδα έχει πολλά νησιά και πολλά λιμάνια. Έχει υπολογιστεί ότι στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν περίπου 3.000 νησιά. Από αυτά γύρω στα 200 είναι κατοικήσιμα. Κάθε καλοκαίρι τα επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες, Έλληνες ή ξένοι. Χαίρονται τον ήλιο, τη θάλασσα, τις πανέμορφες αμμουδιές, τα νόστιμα φαγητά, το ούζο και το φρέσκο ψάρι. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από φυσικές ομορφιές. Αυτά όμως που εντυπωσιάζουν τα εκατομμύρια τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο είναι η αρχαιολογική χώρη, τα μνημεία της, η θησαυρή των μουσείων της, η ένδοξη ιστορία της. Ο Γιώργος και η Ελένη είναι αντρόγινο. Δουλεύουν και οι δύο σε μια μεγάλη εταιρεία. Πήραν την αδειά τους και σκέπτονται να πάνε κάπου διακοπές. Ελένη, έφερε ένα ταξιδιωτικό οδηγό. Ωραία. Για να δούμε. Λες να πάμε στο εξωτερικό. Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω όμω ότι είναι προτιμότερο να πάμε κάπου στην Ελλάδα. Σε νησί. Στα νησιά είναι καλύτερα το καλοκαίρι. Τώρα που αρχίζει το φθινόπωρο, α πάμε κάπου με το αυτοκίνητο. Καλή ιδέα. Πού λε, Δεν πάμε στη Χαλκιδική. Εγώ λέω να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να κάνουμε εκδρομέ στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, στην Έδεσα και σε άλλα μέρη τη Μακεδονία. Τη Θεσσαλονίκη την είχαμε επισκεφτεί και τη χρονιά που πατρεφτήκαμε. Μου αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη. Όσε φορέ και να πάω, δεν τη χορταίνω. Έχει δίκιο. Είναι όμορφη πόλη. Η παραλληλική τη λεωφόρο με το λευκό πύργο, τα ταβερνάκια και τα ουζερί στην καλαμαριά, το κάστρο, όλα είναι θαύμα. Θέλω να πάω ξανά και στο μουσείο τη, να ξαναδω του θησαυρού τη Βεργίνα. Να πάμε και στον Άγιο Δημήτριο. Να επισκεφτούμε και τι άλλε βιζαντινέ εκκλησίε. Έχει τόσα μνημεία αυτή η πόλη. Εγώ έχω την περιέργεια να δω και τον αρχαιολογικό χώρο τη Βεργίνα, εκεί όπου έγιναν οι ανασκαφέ. Καλή ιδέα. Πηγαίνουμε στην επιστροφή.